Λάρτα 101,5 Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον σου. είσαι σκλάβο του. Τι άλλα ελληνικά ρε γάμου, να χρησιμοποιήσουμε Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε φούσιμο Να σας βγάλουν στον δρόμο να, να, να πάντιαν το πάρτι του καροτσάκι Με το χερσόι και να το μετάξουν στην ψητάλια Στα παπάρια του τι έγινε στην πράγμα ε, είναι νόμος αυτού του κράτους Αναγιαστική απαλλοτλίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδοτώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλ Έλα σου λέω, είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανιούχο ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει Ρε λέξη θα με τρελάνεις εγώ δηλαδή που τρελαφώνεις εφίλος Σύντενη μας είπες ότι ήσουνα, είσαι δευμαστής του σχεδού Μάρσα διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες Σας λέει τίποτε αυτό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 Καλή σα ημέρα κυρίε μου και κύριοι. Mm -hmm. Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Άρτα. Mm -hmm. Στον τοίχο θα μιλήσουμε και σήμερα mm -hmm. καμιά ωρίτσα περίπου. Mm -hmm. Παρακαλώ. Είσαι λαγός, είπε λαγός Μπαμ. Μπαμ σε σκότωσα Έλα καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν Γιάννη Λαζάρου στο μικρόφωνο ε, Καλημέρα στο ράδιο Aytos στην Κοζάνη Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Κοζάνη Ελλάδα, Κύπρος ArtFM Όλους, όλοι οι φίλοι που είστε συντονισμένοι εδώ και έχετε υπομονή και μας ακούτε Μέσω Ιερού Ιντερνεδίου και άλλων φίλων από τους σταθμούς Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και χαρά στην υπομονή σας Λοιπόν ε, Ελληνί μου Μουσική Βέβαια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία Είχαμε αυτό το μαντάτο από την Τουρκία Εκεί κοντεύουν 300 νεκροί ε, Στο ρηχείο Μουσική Και πρέπει να συμβούνε αυτά για να ανακυκλοφορήσεις στο μυαλό μας πόσο βαρύ είναι το... πόσο βαρύς είναι ο φόρος έματος για το κέρδος Μουσική Πολύ βαρύς ο φόρος έματος γενικά Μουσική γενικά ο φόρος για το κέρδος είναι βαρύς, αλλά εμεί εδώ πέρα ε, συνεχίζουμε χωρίς κανένα πρόβλημα στο έλαδες Σταχάν, να τρέχουμε να βγάλουμε το πηδί δημοτικά σύμβολο. Hey, you... Πάντως, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους υποψήφιους των επερχόμενων εκλογών. Με αφορμή την αντίδραση ενός γείτονα σήμερα, θα ήθελα να πραγματικά να, να, να με ακούσετε, παιδιά. Να με ακούσετε. Μην βάζετε στα γραμματοκιβότια... Που μεταβλήθηκαν σε το κυβώτια Φακέλους με σταυρωμένα ψηφοδέλτια Δεν είναι ότι υποτιμάτε Την νοημοσύνη μας Δεν λέω αυτό Ότι α, ένα μωρομαλάκα θα βρει το ψηφοδέλτιο εκεί Σταυρωμένο θα με ψηφίσει Δεν υποτιμάς ότι μα υποτιμάται στα αστέρια Βλέπει όμως όπως ο Ανθρωπάκος είδε σήμερα το φάκελο στο γάματοκιβώτιο Και του ήρθαν 8 εγκεφαλικά Σου λέει τι λογαριασμό είναι πάλι τούτους εδώ έχει λαλήσει ο κόσμος με τους φακέλους Το καταλαβαίνετε Επειδή εντάξει μας σέβεστε Μη μας βάζετε Τους φακέλους με τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια Στα Στα Διότι παραμανεύουν εγκεφαλικά Είναι κρίμα δηλαδή Να έχουμε θύματα Για να τα σώσετε εσείς δεν... Αυτά τα θύματα δεν σώνονται μετά με τίποτα Έλα προχωράτε Άντε να τελειώνει η ιστορία Να τελειώνει η ιστορία δεν... Να ξέρω, τώρα η απορία είναι Ωραία, άντε θα βγείτε θάβριο, Σωτήρες μου Ούλη να πούμε Για το γενικό σώσιμο Το ερώτημα είναι Τη Δευτέρα τι θα γίνει Που θα είστε Νεοφρεσκο βγαλμένοι σωτήρες να Σηκώσετε τα μανίκια ε. Ναι ξέρω Πάντως, για να μείνουμε λίγο στο κλίμα των εκλογών, όλα τα όπλα του, του συστήματος είναι σε, σε παράταξη και από μέσα, εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, με νύχια και με δόντια, να μαζόξουν για τη, για τη δημοκρατία του Φερετζέτου ψήφους, διότι δεν θέλουν διαφορετικά. Να, για παράδειγμα, τώρα τρεις μέρες πριν τις εκλογές ένας γερμανός ρεπορτέρ των Financial Times θυμήθηκε να βγει να βγάλει στην επιφάνεια πόσο κοντά ήταν η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ και την τελευταία στιγμή αυτοί οι ισοτήρες τη σώσανε λοιπόν ήταν έτοιμο να καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα πριν τις εκλογές του 2012 και είχαν καταστρώσει το σχέδιο Zend, Ναι, όπου ο Μπαρόζο και η κεντρική τράπεζα θα επανακινούσαν την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά χωρίς την Ελλάδα στο ευρώ και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι δεν είναι μόνοι όπως το θρίλερ εμφανίστηκε ο Σαμαράς του είπε που πάτε ρε και έπισε τους εταίρους βροντώντας το χέρι στο τραπέζι ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει και έτσι στον Άγιο Αντώνιο Σαμαρά η Ελλάδα σώθηκε μεγάλε αυτά τώρα γίνονται γίνονται τρει-τέσσερι μέρε πριν τι εκλογέ. Χάπα των 1. Αυτό είναι Χάπα των 1. Είναι επεισόδια αυτά τώρα. Είναι επεισόδια, κατάλαβες μεγάλη Λέγαμε πριν τρία χρόνια και βάλε. Τρία χρόνια και βάλε, τέσσερα. Ότι η μεγαλύτερη οικονομική φούσκα του πλανήτη. Μετά την Κίνα βέβαια. Είναι η Γερμανία. Είναι η Γερμανία. Η μεγαλύτερη οικονομική φούσκα. Ο Γίγαντας όχι με γυάλινα πόδια. Όχι με γυάλινα πόδια. Είναι, είναι μια τεράστια οικονομική φούσκα. Η οποία βασίζεται μόνο και μόνο στη τρομοκρατία και στα φασιστοναζιστικά όπλα με τα οποία υποστηρίζει αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ποια Ελλάδα λοιπόν και ποια Ευρώπη, Ποια Ευρώπη θα επανεκκινούσε ποιο, Ο Μπαρόζο. Μεγάλε, ο Μπαρόζο, ω μουτσούνα τώρα τον έχει ικανό εσύ, με συγχωρεί δηλαδή, παρακαλώ. Έχεις δίκιο φίλε. Μία χώρα 60-80 εκατομμυρίων κατήγων έπρεπε να πάνε Τούρκοι, Έλληνες και άλλοι να δουλέψουν σκλάβοι για, να, για την οικονομία όπως πάνε και σήμερα δηλαδή. Τέλος πάντων δεν θα μείνουμε εκεί. Αλλά εσύ τώρα... Ναι να μείνουμε όπου θέλεις μεγάλη. Να καταπιούμε και, άλλες, και άλλους ταραμάδες. Καμία αντιρρήση. Αλλά σε ρωτάω τώρα εσένα. Πάρε τη μουτσούνα του Μπαρόζα. Τον έχει ικανό εσύ να επανεκκινήσει, δηλαδή να βάλει μπροστά σε αμάξι, α το να επανεκκινήσει την Ευρώπη με το σχέδιο Ζεντ, Μεντ και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν. Πέραν του ότι όμω την ώρα που ήταν έτοιμο να κάνει τη ζημιά ο Μπαρόζο και η Εκουτού, κουτκοτού τσίκο, εμφανίστηκε μέσα από ένα σύννεφο ο Σαμαρά και όπω είπαμε, του είπε που πάτερε Καραμίτρι. Θα σα τσικλίσουμε <Τι> Και από πίσω ο λαό φώναζε Σκίστη, τσικλίστητ, πιλίκυστητ Και έτσι σωθήκαμε Λες <Τι> <Τι> κι άλλα ρε Μεγάλη. Τι άλλο θέλεις δηλαδή Τι, <Τι>, <Τι> άλλο γουστάρει το πετσί σου ρε παιδί μου Σκέφτονται και ότι δεν γουστάρει το πετσί σου Στα <Τι> <Τι> κάνουν κι αυτά Κι αυτά τα καταπίνεις <Τι> Εν τω μεταξύ Ήταν κι ο κακό ο Σόιμπλε τον έδειχναν στο καροτσάκι και όπως ε, μολόγησε ένας άλλος Μπουρτουγκουλουττουμ -του, -του, του είπε ότι θα την πετάξουμε όξο την Ελλάδα από την Ευρωζώνη για να σωθεί η Ευρώπη <γιλίδη> <χιλίδη> yeah. Το 0,000000 του πλανήτη οικονομικά μιλάμε θα κατέστρεφε την Ευρώπη μεγάλε Κατάλαβες θα κατέστρεφε την Ευρώπη Και τον έδειχναν τον κακό τον σόιμπλε στο καρουτσάκι Και του λέγε τα λουνού εκεί κουνώντας το δάχτυλο Έχει αγγύλος το δάχτυλο Όπως έχει εκείνη η κακιά γριά μάγισσα Που έχει μια ηλιά στη μύτη Λοιπόν θα σας φάμε μεγάλε του λέγε τότε Αλλά και πάλι εμφανίστηκε μέσα από το σύννεφο Ο Στουρνάρα ε, Με την όπισθεν όπως καταλαβαίνεις και του είπε σε παρακαλούμε Κυρσόιμπλε μη μας, δηλαδή, μη μας αναγκάσετε να τσαντιστούμε Και έτσι λύθηκε και αυτή η ιστορία Φάε μεγάλε κατάπια αυτά, αυτά είναι κορόμιλα. Είναι στο μέγεθό σου Στο μέγεθό σου όλα, όλα πρέπει να τα καταπίνεις Όλα πρέπει να τα καταπίνεις πάντως θα, πριν λίγο καιρό θα είχατε ακούσει εδώ από την εκπομπή, τα έχουμε δηλαδή στα αρχεία αυτά τα πράγματα ε, τα έχουμε στα αρχεία όπου δεν είχε πάει ο Αλέξης ε, ε, σε ένα debate εκεί που κάνανε οι ανταγωνιστές του Α, πα, πα. ο Γούγκερ ο Φέρχορφσταντ ο ο και η Σκα Κέλλερ και ο Σουλτ και δεν πήγε και κάποιοι κακεντρεχείς λέγανε του Αλέξης δεν πήγε για τα αγγλικά του και, τα... και φυσικά του είχαμε πει το του του Αλέξη, Αλέξη έπρεπε να πας και να μιλήσεις ελληνικά και τελικά κυρία μου και κυρία μου έχω την ε, απατηλή ε, υποψία ότι την εκπομπή στην Κουμουντούρου Κουμουντούρου δεν είναι ο συνακούνε <σχερ> <σχερ> <σχερ> <σχερ> really... θα πάει ο Αλέξης στο debate και ε, σήμερα το βράδυ στις 10 Στο Γιουροκοινοβούλιο Υπό την αιγίδα της Γουμπού Και θα μιλήσει ελληνικά <Ρι> Αλέξη Δεν έπρεπε να μιλάς Πουθενά άλλη γλώσσα Πουθενά Ας τα χάς τα τώρα Και τα Βενσερέμος και τα πα, -πα, -πα, -πα Ορίστε Που <Ρι> Μαντατούρου <Ρι> Άκουγα έναν υποψήφιο του Κουκουέ και έπεσα δηλαδή δεν, δεν μπορείς να σταθώ όρθιος διότι μας ενημέρωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κουλουτούμπις. Κουλουτούμπις! Έλα μεγάλε δόση. Γκάζω σε θέλω και άλλα τέτοια. Λοιπόν θα, μιλήσουν, ε, θα μιλήσει ελληνικά ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, και πάρα πολύ καλά θα κάνεις. Πάρα πολύ καλά θα κάνεις. Δεν μας βρίσκεις απόλυτα σύμφωνος. Μη σου πω δηλαδή ότι δεν έπρεπε να μιλήσεις ε, ε, ε, ε, σκέτα ελληνικά. Έπρεπε να μιλήσεις αρτινά. Μιας και στην την καταγωγή σου από εδώ. Από. Θα μου πεις ότι θα, θα λάλαγε ο μεταφραστής. Μη σε νοιάζει μωρέ, έχουμε εδώ να πούμε. Αλλά το θέμα είναι λιμών λοιπόν, ότι ε, θα δούμε στις 10 το βράδυ Αυτά τα, το σουλτ εγώ ρε παιδιά Εντάξει ας, το, ας τις Κασκά Κέλλερ Τον Φέρχοφ Τον Γιούγκερ Εκείνος που με τρελαίνει κυριολεκτικά Όταν τον βλέπω Δηλαδή μέχρι που θα πάω στο γεωροκοινοβούλιο να τον ψηφίσω Είναι ο σουλτ δεν, σου, δεν αποπνέει έναν σοσιαλισμό Αυτό το άτομο ρε παιδί μου Δεν περπατάει και το ο σοσιαλισμός Απ' τα παντζάκια Εσύ πως τον βλέπεις δηλαδή εν τω μεταξύ ε, μην, ανησυχείς, μην ανησυχείς μετά τις ευρωκλογές στα μέλη κράτη της Ευρώπης αφού ψηφίσετε σταθερότητα δηλαδή Σαμαρά, Βενιζέλο και άλλους ο Ντράγκη θα μας ρίξει πολύ χρήμα δηλαδή πως περπατάς τώρα και σκοντάφτεις ανάμεσα στα οράματα δεν μπορείς κάνεις ε, ε, οχτάρια να περάσεις ανάμεσα από τα οράματα τότε θα σου έρχονται τα 5000 δεν είπα και Τα 500 ευρώ θα σου έρχονται στο κεφάλι Ο τράγγι παίρνει δραστικές αποφάσεις οικονομικές για... Και θα ρίξει πολύ χρήμα αφού ψηφίσετε ε, σταθερότητα και ανάπτυξη Σταθερότητα και ανάπτυξη μεγάλε Βέβαια, δεν περιμένουμε τίποτα, απ τους πολιτικούς, τίποτα άλλο από τους πολιτικούς καρικατούρες ε, Όλες αυτές τις μαριονέτες, όλες τις χώρες Δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα Απλά έτυχε στην Ελλάδα να είναι περισσότερο προσκυνημένη <ΛΣ1> Λοιπόν, ε, δεν περιμένουμε τίποτα διαφορετικό Από τη δήλωση που έκανε ο Ερντογάν Για το τραγικό δυστύχημα στο ορυχείο Όπου ανάμεσα στους νεκρούς ανθρακορίχους βρέθηκαν και παιδιά τα οποία δούλευαν στα υπόγεια τούνελ Και απλά δήλωσε ο άνθρωπος Συμβαίνουν αυτά Α, Ρε παιδί μου συμβαίνουν 300 νεκροί τώρα Μεταξύ των οποίων και παιδιά Συμβαίνουν δεν είναι τίποτα ε, Πως ξεπνάς το πρωί να πούμε Και παίρνεις το φραπό γαλό σου Κάνεις και την τσιγαριά σου Συμβαίνει και αυτό Έτσι συμβαίνει 300 έλα μορε, τι έγινε τώρα okay. Πάντως το, το ενημερωτικά Αυτό το ορυχείο Στο οποίο έγινε ο τάφος ε, το οποίο έγινε ο τάφος ε, των εργατών είχε αποκρατικοποιηθεί και ξεπουλήθηκε σε ιδιώτη ο οποίος καμάρωνε ότι έριξε το κόστος παραγωγής κατά ε, 90% σε σύγκριση με την εποχή που είχε μερίδιο το τουρκικό κράτος οπότε λοιπόν ε, φυσικά αν υπήρχε και εκεί η δικαιοσύνη θα έβρισκε πάρα πολύ εύκολα. Τι ακριβώς έκοψε από την ασφάλεια εξόρυξης για να οικονομήσει περισσότερα. 90% έριξε το κόστος παραγωγής. Κατάλαβες, αν κόστισε δηλαδή 100 δραχμές, όταν το πήρα αυτός κόστισε 10. Τι ακριβώς έκοψε από, το, από την ασφάλεια ε, εκεί του οριχείου για την εξόρυξη για να κερδίσει περισσότερα. Αλλά συμβαίνουν αυτά θα μου πεις, όπως μας είπε και ο πρωθυπουργός ο Ερντογάνης. Συμβαίνουν αυτά. Παρακαλώ. Θα τα δούμε αυτά εδώ όταν θα... Θα πηγαίνουν για 3.60 Πάντως ε, Παιδιά Θα ήθελα να απευθυνθώ στους φίλους ε, Στους υπηρώτες ε, Υπηρώτες περισσότερο Παιδιά αυτοί ακούνε, Κάτω στο καταράκολο Το κατάκολο τώρα θα το λέμε καταράκολο Α, Από το κατάρ παιδί μου Λοιπόν Και Και στην Πάτρα ε, Μπήκαν υπογραφέ υπογραφές για τα πετρέλαια μην ε, οι φίλοι οι οποίοι ανοίγουν σουφλατζίδικα και κομοτήρια σταματήστε το. Να ανοίξετε μαγαζιά τώρα, να πουλάνε κελεμπίες, σαρίκια, τέτοια που φοράνε. Να πούμε, διότι εδώ θα κυκλοφορούμε σε λίγο όλοι ε, σαν τους καταριανούς με, με κελεμπία. Α, ανοίξτε τώρα, τι θες να αντιπροσωπή αυτοκινήτων, μπορεί ας πούμε να έχει ένα μαγαζί με καμίλε. Ξέρω εγώ τι άλλα ζωντανά έχουν εκεί κάτω. Λοιπόν... Ε, μιλάμε τώρα, θα, θα, χρήμα, πολύ χρήμα, δεν ξέρω, 18 δις Σου πετάξαν στη Μούρη, βέβαια αυτά θέλουν για να εμφανιστούν Θέλουν πάνω από 25 χρόνια Αν θυμόσαστε ένα χρόνο πριν ένα σοβαρό επιστήμονας Έκανε μια ανάλυση για το πώς, πού και πότε θα δει φράγκο η Ελλάδα Το χρώμα του χρήματος, αν πάρουν μπροστά αυτά τα πράγματα Ήθελαν τουλάχιστον μια 25 ετία αλλά σι μην ανησυχείς, επένδυση είναι αυτό. Άνοιξε ένα μαγαζί που πουλάει και λεππίες και... Ό, που ξέρεις... όλα θα γίνουν. Πάντως μπήκαν οι υπογραφές. Άρε για πά, πά, πά. Δεν θα λέγεται του το, το Κατάρ. Τώρα θα πάμε στο Παγουράρ. Παγουράρ Παγκόσμιο κέντρο πετρελαίου. Πολύ χρήμα μεγάλε, πάρα πολύ χρήμα Μουσική Πάντως ε, φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελες να, να πάει στον Παπούλια ο Βενιζέλος ε, γιατί έτσι μας ε, απειλήσε ότι αν δεν ψηφίσουμε την Ελιά θα πάει στον Παπούλια <Τι> πως έλεγε παλιά παλέγανε πετσερικάδες, ρε παιδί μου θα φέρω το θείο μου τον αεροπόρο να σας μπουμπαρδίσει <Τι> τώρα ο, ο, ο Βενιζέλος θα πάει στον Παπούλια <Τι> αν δεν ψηφίσετε Ελιά <Τι> μην ξεχνάτε ότι εκεί στην Ελιά είναι προσώπατα ιερά έτσι λέγεμε μπίστη ε, μιλάμε για ανθρώπους ε, δημοκρατικούς ε, σοσιαλιστές που πάντα έχουν παλέψει, μεν είχε και με δόντια για το καλό αφού του τόπου γι' αυτό να μην δείτε τώρα το βενιζέλο να πηγαίνει στον παπούλια θείο Ήρδα δεν ψήψατε να σου κάνω ρε μετά καταστρέφεται η Ελλάδα μεγάλη άμα δεν ψηφίσεις η ελιά δεν θα έχεις ανατολή αύριο όχι ανατολή Ιωαννίνων δεν θα έχεις να πούμε δεν θα βγει ο ήλιος σου λέω Άγριο παιχνίδι κάνει ο Βενιζέλος Το τομάρι του Αυτό το, το, το, το Χοντρό τομάρι του Κάπου κοιτάει να βολέψει Και τα κάνει όλα αυτά που κάνει Αλλά θα μου πεις με το μυαλό που κουβαλάνε αυτοί Μια ζωή τσίμπαγε σε αυτά Γιατί να μην τσιμπήσεις και τώρα Τραγικές ιστορίες κυρία μου και κυριέ μου Πέρα από τα, αυτά τα σουργελά τα οποία από αυτά που ακούμε κάθε μέρα από αυτά τα σούργελα τραγικές ιστορίες συμβαίνουν στη χώρα του Σέξ Story του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Κουρέλα και των άλλων πατριωτών όπου στον Ευαγγελισμό, στον Ευαγγελισμό πέταξαν από το χειρουργείο 54χρονο άνεργο ανασφάλιστο με βαριάς μορφής καρδιοπάθεια με την αιτιολογία ότι έπρεπε να περιμένει να πάρει βιβλιάριο άπορου αλλιώς θα έπρεπε να πληρώσει το χειρουργείο Καταλαβαίνετε τώρα Τον πήγαν στο χειρουργείο Και τον έβγαλαν έξω Γιατί ο άνθρωπος ήταν ανασφάλιστος today, Στη χώρα λοιπόν των ε, πατριωτών Όλων αυτών των σωτήρων Που κόπτονται να σώσουν Τι μόνο αυτοί γνωρίζουν Βέβαια αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά Λοιπόν Τον άνθρωπο τον στείλανε Σε βέβαιο θάνατο Διότι η καρδιά Όπως γνωρίζετε ούλη δεν είναι ας πούμε ένα δάχτυλο που το έσπασες κόψτο ρε παιδί μου να πάει στο διάλο. Καρδιά είναι. Yeah. Βαριά μορφής καρδιοπάθεια. Τον βέταξαν έξω από το χειρουργείο γιατί ο άνθρωπος δεν είχε να πληρώσει. Κατάλαβες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λάθος. Αυτά τα... Αυτά τα ωραία. Τα ωραία. Πάντως, επειδή έχει υπουργό επί και ο άνθρωπος είναι πολύ πατριώτης, λοιπόν, ε, μας είπε για την ιστορία ότι έγινε κακή συνεννόηση για το ποιος θα πληρώσει το πολυδάπανο χειρουργείο. Καταλαβαίνεις, μεγάλε. Όταν... Σκέφτονται τη δαπάνη προκειμένου να σωθεί μία ανθρώπινη ύπαρξη. Σκέφτονται τη δαπάνη προκειμένου να σωθεί μία ανθρώπινη ύπαρξη και τελικά έβρισε και τους γιατρούς του κοινωνικού ιατρίου που δημοσιοποίησαν την υπόθεση πριν τι εκλογέ. Κατάλαβες. Λοιπόν αυτά που λες ελινάρα μου, αυτά συμβαίνουν Λοιπόν ε, αυτά συμβαίνουν Στην ε, χώρα όπου οι πατριώτες, οι πατριώτες Μιλάμε για πολύ πατριωτήλα τώρα Γιατί τη που είσατε ρεμάπες στην ε, υπόθεση πριν τις εκλογές δεν μπορούσατε μετά να μας πείτε Ότι πέθανε κιόλας ο άνθρωπος Ποιος θα δίνει σημασία Θα δίνει σημασία κανένας Αφού τα χά, εμείς, τα χάπατε από κάτω Τα καταπίνουν αυτά και τα προσπερνάνε Σε παρακαλώ πολύ τώρα Παρακαλώ Σωστά λοιπόν ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα Καλά ο Γιουργιάδης ε, κάνει αυτά που κάνει Οι αυτοί που δώσαν όρκο εκεί πέρα να πούμε με, Δεν πάτηκαν πόδι να κρατήσουν τον άνθρωπο Τι φοβήθηκαν τη θεσούλα τους Εξέρεις τώρα αδερφέ μου στην Ελλάδα Η χίπη διμ θα βγάλουν στο φίδαμ τρούπα να του βγάλω άλλους σου κι εσύ να Είναι πάρα πολύ απλή σκέψη μεγάλη. Φυσικά, ουδή ενδιαφέρθηκε ούτε για την αυτοκτονία μέχρι στιγμή των 17 μικροομολογιούχων οι οποίοι αυτοκτόνησαν μέχρι σήμερα. Έβγαλε ανακοίνωση ο σύλλογο των ε, μικροομολογιούχων και χαρακτηρίζει ως ε, ηθικούς αυτούργου των 17 θανάτων το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβε μεγάλε. Και βέβαια μπορεί να του σύρει και διάφορα. Είχαν λεφτά και τέτοια. Κάτσερε μεγάλε. Σε ένα καπιταλιστικό καθεστώ δεν ζούσαν οι άνθρωποι. Είχαν, αποκτήσαν αυτά τα λεφτά και, και εμπιστευτήκαν ποιον. Το κράτο. Τι ήθελε να τα κάνουν, να τα κάνουν μασούρι να τα βάλουν στο τέτοιο του. Λοιπόν, και τους τα τα λεφτά. Τους τα όπως όπω έφαγαν και από τα ταμεία τα λεφτά. Όπω έφαγαν και από παντού. Μην κοιτά τώρα να πούμε που οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δεν μαζεύονται όλοι από γριά μέχρι νέο να του πάρουν παραμάζωμα. Γιατί έχουν την ελπίδα στο κόμμα του. Λοιπόν, τα τα λεφτά και 17 από αυτούς αυτοκτόνησαν για αυτό το λόγο είδαν μαύρο μπροστά και αυτοκτόνησαν λοιπόν ενδιαφέρθηκε κανένας εντάξει μιλάμε για αυτές τις αυτοκτονίες δεν μιλάμε για τις περίπου 7.000 πόσες φτάσαν στην Ελλάδα για την γενική κατάσταση το μόνο που, που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, σποτ και διαφημίσεις στι εφημερίδες για το πόσο καλοί σωτήρε είναι και το πως θα μας σώσουν ποιοι τώρα ποιοι ακριβώς. Ποιοι ακριβώς Έχει αναρωτηθεί το ποιοι ακριβώς θα μασώσουν; σώσουν Μη είχε πάρει τηλέφωνο πριν καιρό ένας κύριος εδώ πέρα Και ακούγοντας το ηχόχρωμα της φωνής του και μόνο Καταλάβαινε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν Δεν θέλω μου λέει αδερφέ να με σώσει κανένας Εδώ μου λέει αδερφός σκοτώνει αδερφό Ουρίστη, πήρη, καλό. Ε, Ορίστε ή πειρικαλό Υποψήφιος <Τεσμένου> Απόσπαση για... Βεβαίω να βγάλουμε το σύνθημα Άλλα, άλλα, άλλα Ψηφίστη του Μπατάλα Ούρου ούρου ούρου Τραβάτης Γκουμονδούρου Α, ωραία Κυρίες μου και... για πως, γιαφέσουμε ένα σύνθημα να το μεταφέρω Άστο το είναι παλιό αυτό. Μα μπράβο. Ε, εντάξει, αμέσω μεταφέρω το μήνυμά σα, κύριε υποψήφιε μου. Χαίρετε, χαίρετε. Ένα υποψήφιο, λοιπόν, ο οποίος κατεβαίνει με το σύνθημα με το. Γιατί λέει πρέπει να στηριζόμαστε στα παλαιά συνθήματα για να πάμε στα καινούρια Θάλασσα του Μουνουπιό. Είμαι καλός άνθρωπος λέει ψηφίστε με Ούρου ούρου ούρου Τραβάτης γκουμοντούρου Χα παιδιά Να βγάλουμε το παιδί δημοτικιά σύμβολο, Δεν αντέχουμε άλλο Λοιπόν αυτοκτόνησαν οι άνθρωποι Κυρίες μου και κύριοι Ένας τους πέντε Φορογαρισμένους Φέτος Να μην το πω αλλιώς, Θα έχει επιστροφή φόρου Α, πα, πα. πα. Οι υπόλοιποι θα πληρώσουν τουλάχιστον 900 ευρώ επιπλέον φόρο Μη μιλέ τέτοια 900 ευρώ τι είναι ρε παιδί μου και σύναμου Σε παρακαλώ πως Μη μου τη χαλά τη νύχτα 900 ευρώ παραπάνω είναι ρε πλέρονε ρε Λίμον 900 ευρώ Και φυσικά το ευχάριστο ρε, ο, κουκουμπέρ θα τον φάνε όπως πάντα οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Διότι οι ελεύθεροι Αν δεν σου έχω εξηγήσει φαντάζομαι ότι θα έχω γίνει κουραστικός Είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει γεννήσει σε έγκλημα Στην Ελλάδα αυτός ο τόπος Ελεύθερος επαγγελματία. Άρρον άρρον Όχι σταύρωσον αυτόν Πάρ τι ρε παιδί μου να τις βάλει στη θηρίδα ο Στουρνάρας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ Ψεκάσανε no must... λέει έναν με αέριο πιπεριού mm -hmm. Αυτό που χρησιμοποιούν τα ΜΑΤ mm -hmm. Και πέθανε λέει ένας από καρκίνο στη γλώσσα από τους διαδηλωτές της πλατείας Κεζή Ο οποίος του είχαν βάλει στο στόμα εκεί το αέριο Και τον είχαν ψεκάσει με υπερβολική ποσότητα Μη μου λε τέτοια ρε μη μου λες τέτοια τρελαίνω Ο νεαρός Τούρκος λοιπόν Ο Μεχμέτ Ιστίφ Τον ψέκασε ένα στο πρόσωπο εκεί και στο στόμα Και τον... Ε καλά εντάξει, εδώ. Αυτά συμβαίνουν Αυτά συμβαίνουν όπως θα μας πει και ο φίλος Ερντογάν. Όπως αυτά συμβαίνουν εδώ Τι 17 μικροομολογιούχοι τώρα αυτοκτονήσαν 6,5 χιλιάδες άλλοι Άλλοι δεν έχουν να αφάν... ε, Συμβαίνουν αυτά μόρατε Έλα εντάξει Πλακώθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Ανταρσία εκεί στη Θεσσαλονίκη με τους αστυνομικούς γιατί φέρονταν εξευθελιστικά σε μετανάστες συζητιάνους. Και οι, οι αστυνομικοί φυσικά έκαναν το έργο τους, τον συνέλαβαν για απίθεια και εξύπριση. <Το> δεν πρόσεξε. <Το> δεν δε καταλάβαινε. <Το> Έλα τώρα, εντάξει. Πάντως υπάρχει μια περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει επιπλέον οικονομική βοήθεια για τη χασούρα που θα έχει ε, στην ισροή χρήματος λόγω του ότι, από τη Γερμανία φυσικά διότι λέει ένα εκατομμύριο Ρώσοι τουρίστες πολύ πιθανό να μην έρθουν φέτος στην Ελλάδα λόγω των κυρώσεων που επέβαλε ο Βενιζέλος στη Ρωσία <Ραλυκά> Ναι, έκαβε, έκανε κυρώσεις ο Βενιζέλος στη Ρωσία θα θυμώ. τα λέγαμε, τα θυμάς αυτά μεγάλε. Τα, τα θυμάσαι... Ααα, τα θυμάσαι... θυμάσαι. Καλή σου μέρα Θεοδοσία και σενα Να είσαι καλά Τώρα που χτίζουμε τη νέα γελάδα ε, ε, Τώρα, καλά Τώρα την... Τώρα... Πάντως, ε, εσείς οι φίλοι Που είσασες στις δημόσιες υπηρεσίες Και ακούτε <Και> Για πείτε αλεύρι Ο Κυριάκος ο Σας γυρεύει Λοιπόν Να ανησυχείτε όσοι έχετε μονιμοποιηθεί Χωρίς προϋποθέσεις ε, Δεν ξέρω τι εννοούν προϋποθέσεις Πόσο μεγάλο Να βγάλουν να μετρήσουν τα μέσα τους Πάντως θα κάνουν επανέλεγχο Των μετατριπών συμβάσεων Ορισμένου σε αόριστο χρόνο αο... Ορισμένου σε αόριστο χρόνο Θα κάνουν επανέλεγχο μεγάλε Κατάλαβες Οπότε δεν αλλάζει παιδιά, κοιτάξτε Να μην κουραζόμαστε και να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια Η Τρόικα υπογράψανε Υπογράψανε με την Τρόικα Για να διώξουν από το δημόσιο τομέα 450.000 δημόσιους υπάλληλους Αυτό το καταλαβαίνετε Το έχουν υπογεγραμμένο αυτό Όσο και να το τραβήξουν Όσο και να το τεντώσουν Στο τέλο θα το κάνουν Μα δεν μπανάνε και κυβέρνηση ο Βλαντιμίρ Ήλιτς Λένιν. Θα το κάνουν, το καταλαβαίνεις μεγάλε. Τα έχουν υπογεγραμμένα όλα άπαντα, εξάπαντα με την Τρόικα. Πες μου κάτι το οποίο υπογράψαν και δεν κάναν. Τώρα, μπορεί να το τραβάνε το, το για τους λόγους που όλοι γνωρίζετε, αλλά στο τέλος θα γίνει μεγάλε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει γλιτωμός. Πως αλλιώς να το πούμε ρε μου! Παρακαλώ. Η so cool. Ελάρης Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye απάντησε, αυτό. Πάντως εκείνο που με τρελαίνει είναι ότι συμφωνεί ο Αλέξης με την Τώρα, την Μπακογιάννη Είναι και υποψήφιος ο γιος, από δήμαρχος, τώρα θα πάει να γίνει υποπεριφερειάρχη <Το> Είδες μωρέ αυτά τα παιδιά να πούμε <Το> Αυτά τα παιδιά είναι όλα σπερματικό δικαιώματι ε, κυβερνήτες στην Ελλάδα Αλλά πάντως με τρελαίνει που συμφωνεί ο Αλέξης με την Τώρα Διότι και η Τώρα μας είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό Λοιπόν, ότι αυτέ οι ευρωεκλογέ είναι εθνικέ. Κατάλαβε. Λοιπόν, ε, συμφωνούν απόλυτα. Γιατί τώρα, εντάξει, τη συμφέρουν τα λεγόμενα του Αλέξη. Την τώρα, καταλαβαίνετε, λόγω συμπάθεια του Σαμαρά και παιχνιδιών. Μπορεί και σου λέει, κάτσε, μην ψάχνει και για κανένα καινούριο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνει πώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάντω, συμφωνούν απόλυτα. Διότι κατάφερε η κυβέρνηση να κάνει τι ευρωεκλογέ τόσο σημαντικές όσο είναι και οι εθνικές. Μπράβο! Ποιες εθνικές θα μου πεις, σε ποιο έθνος και ποιον θα ψηφίζεις, θα γίνουν πριν την ε, αλλαγή του συντάγματος ή μετά, θα γίνουν με 200 βουλευτές ή θα συνεχίσουν όπως, θα γίνουν δηλαδή ε, ε, όλα αυτά τέλος όλα αυτά που είναι στο μίξερ. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις εσύ, πάντως ο Αλέξης με την Τώρα συμφωνούνε πέρα για πέρα. Πάντως ε, ανάμεσα στα άλλα που ακούμε το σχέδιο Ζεντ Και τις δηλώσεις Σόιμπλε Ότι την Ελλάδα την είχαν έτοιμη να την ε, Πετάξουν όξω από το ευρώ Και εμφανίστηκε μέσα από την ομίχλιο Σαμαρά. Σαμαράς Και μα το για τα γάνι στα χέρια Και την έσωσε Μέσα σε όλους λοιπόν μίλησε και ο φίλος μας Ο Στροσκαν Ο Στροσκαν Λοιπόν Και είπε σφίξαμε τη, βα... τη βίδα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ενωμένης Ευρώπης και εφαρμόσαμε πολιτική εξόντωσης των Ελλήνων. Αυτό είναι αληθινή δήλωση διότι δεν έγινε σε ένα κρυφό γραφείο το δήλωσε ο άνθρωπος και το βιώνουμε πέντε χρόνια καθημερινά. Θα μου πεις πάλι εσύ τώρα ποιοι Έλληνες εξοντώθηκαν ή συνεχίζουν να εξοντώνονται αυτή η μερίδα που ξεκινήσαμε από την αρχή αυτή της ιστορίας να λέμε Ότι θα τη στείλουνε στον Κεάδα Όπως και την στείλανε <στηρήνω> Όπως και την στείλανε Οι... Οι μικρασιάτες, ο Σύλλογος Ελλήνων Μικρασιατών Σε κάποια αρχεία έψαξε Και βρήκε Την ε... Τη διαταγή του Τούρκου διοικητή της Σμύρνης Την εποχή που συνοστίζονταν οι Έλληνες Στη Σμύρνη όπως μας είπε η κυρά Ρεπούση Η Μαρία Ρεπούση Λοιπόν μας είπε η Μαρία Ρεπούση η κυρία Μαρία Ρεπούση ότι συνοστίζονταν οι Έλληνες εκείνη την εποχή λοιπόν ε, ο Τούρκος διοικητής της Μύρνη, βρήκαν τον ντουκουμέντο οι, οι Έλληνες Μικρασιάδες και το δημοσιεύσαν την έγγραφη διαταγή του το 1922 σε οθωμανική γραφή Σφάξτε τους Έλληνες εξολοθρεύστε τους Μη διστάσετε με τις γυναίκες Είναι έγγραφο του Τούρκου διοικητή της Σμύρνης το 22. Λοιπόν, φυλάσσετε το πρωτότυπο έγγραφο στα ιστορικά αρχεία της Άγκυρας. Λοιπόν, και το τρίπτυχο το οποίο βουτήξαν αυτοί ανήκει στο Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Υπήρου. Μη διστάσετε, μην υπολογίσετε ούτε την τιμή ούτε την φιλία. Αφιερωμένο εξαιρετικά το έγγραφο έπρεπε να το βάλουν σε ένα φάκελο Να το στείλουν στην κυρία Ρεπούση Ρεπούση μου Λοιπόν αυτό ε, είναι ένα ντοκουμέντο Το οποίο μπορούν να το τρύψουν στη Μούρη Δηλαδή τι ντοκουμέντο τώρα παιδιά Να ψάχνεις να βρεις ντοκουμέντα για την ιστορική αλήθεια Όπως είναι καταγεγραμμένη Επειδή κατά περιόδους yeah. κάποιες Ρεπούσενες και τα Τατσόπουλη και... Και Δήμου και άλλοι θέλουν να παρουσιάσουν αυτά που θέλουν να παρουσιάσουν Εντάξει, είπαμε Η ιστορία είναι κάτι το οποίο όταν το χρησιμοποιείς για ίδιον όφελον εγώ όφελος είσαι bit για beat, ορίστε Αφόσον την πληρώνουμε λέει ένας φίλος Εδώ την κυρία Ρεπούση και την πληρώναμε Για να γράψει βιβλία Και ισχυριζόταν αυτά που ισχυριζόταν Έπρεπε να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες Ορίστε το αποδείξανε Λέει και τι κάνουνε Τίποτα αδερφέ μου Η κυρία Ρεπούση θα πάρει και τις προαγωγές της Θα πάρει και τα ε, ε, Τα μπόνους Θα πάρει και τα πάντα Διότι η κυρία Ρεπούση παίζει το παιχνίδι αυτό το οποίο την έχουν βάλει εκεί να παίξει. Το πεγνίδι που έπαιξαν κι άλλοι πάρα πολλά χρόνια τώρα, γιατί να γίνουμε κουραστικοί και να ξαναπούμε, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που φυτιτές μας, καθηγητές μας, εδώ, Ελληνούμπες μιλάμε, συμμαζώνονται ε, εκεί πέρα, να αποδείξουν ότι οι Φλωρινιώτες είναι, εγώ, ε, Τουρκαλβανοί, οι, οι Έλληνες είναι Σλάβοι, Αυτά τα κάνουν ελληνικά στοιχεία. Τα κάνουν μέσα σε ελληνικά πανεπιστήμια. Κατάλαβε. Βέβαια τώρα θα σου θυμίσω εγώ, τώρα τι να σου θυμίσω, πού να τα θυμάσαι, δεν τα έχει ζήσει και αυτέ τι ιστορίε. Παλιά, πολύ παλιά σου μιλάω, να πούμε είχε γίνει ένα κίνημα βλάχων. Με αρχηγίνατη μια ηθοποιότητα Διαμαντόπουλου. Διαμαντόπουλου, πώ ήταν, Αρβανετοπούλου κάπω έτσι, Μέρη Αρβανετοπούλου κάπω έτσι. Και γινόταν τη τρελή το κάγκελο. Λοιπόν, τι σκέφτομαι, σου λέω να πούμε, γινόταν τη τρελή στο κάκι του. Ξέρει το πω ησυχάσαν. Ένα πώ. Φάγαν το ξύλο της Μαϊμούς και επανήλθαν στα λογικά του. Ήταν ότι δεν του παίρνει να τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, τι παρακίνημα τώρα. Κίνημα ο ένα, κίνημα ο άλλος Αντί να πα τώρα στου Ιρλανδούς και να του πει να πούμε, εντάξει, έχουν και το χάλι του, ξέρω εγώ, προτιστάντε και τι άλλο όπω του λένε. Λοιπόν, αλλά άλλη, να το πει του Ιρλανδού τώρα να πούμε ότι είσαι. Σλάβος, ουτείρθανε εδώ παλιά οι Σλάβοι να πούμε και τώρα καταλαβαίνεις μεγάλε. Δεν σε σώνει τίποτα. Δεν σε σώνει τίποτε σου λέω. No name, strange, strange, strange, strange. Strange. Και να συμβαίνουν αυτά τα ωραία ε, μεγάλε. Συμβαίνουν αυτά τα ωραία Ωραία δηλαδή για αυτούς που νιώθουν χορτασμένοι Και Συμμετέχουν Νύχτα μέρα Όχι μόνο τώρα προεκλογικά Σε αυτό το έγκλημα που διαπράτεται Στη χώρα εδώ Τουλάχιστον και πέντε χρόνια Συμβαίνουν αυτά Τι να κάνουμε Πως είπε ο Ερντογάν; Συμβαίνουν αυτά Πάντως μιας και Φτάσαμε στο τέλος. Ας αφιερώσουμε ένα, ένα ωραίο τραγουδάκι. Ελάτε τα ακούσουμε και θα επανέλθουμε Βολείς Έρωτες που φύγανε νωρί. Ήταν θυμάμαι βράδυ Σαββάτ Που μου χες πει θα σ' αγαπώ μέχρι θανάτου Τώρα που θέλω να σου πω πόσο μου λείπεις σαν να στο σταθμό με καταλείπεις τώρα που θέλω να σου πω πως αγαπάω κλείσαν οι πόρτες και δεν έχω που να πάω τα χαρτιά σου ρίχτα πειρατές σε κλέψανε μια νύχτα γύρω μου δεν έμεινε κανεί. τέλειωσαν τα όνειρα νωρίς ήταν θυμάμαι Μπράδυ Σαββάτου που μου είχε πει θα σ' αγαπώ μέχρι θανάτου τώρα που θέλω να σου πω πόσο μου λείπεις σαν άδειο τρένο στο σταθμό με καταλείπεις τώρα που θέλω να σου πω πως αγαπάω κλείσαν οι πόρτες και δεν έχω που να πάω. Τώρα που θέλω να σου πω πόσο μου λείπεις σαν αδιοτρένο στο σταθμό με καταλείπεις τώρα που θέλω να σου πω πως αγαπάω κλείσαν οι πόρτες και δεν έχω πού να πάω. Τέλος! Αυτά τα ωραία ήταν για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στους 101,5 Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρ Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας Για αυτή την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά Γεια και χαρά σας. I don't Τον nena FM Stair.